Κεφάλων Β, σελίδα 952, στίχη 1 6. Πρέπει να ζώμεν σύμφωνα με τα συντολάς του Κυρίου. 1. Αγαπητά μου παιδιά, σας γράφω αυτά για να μην πέσετε ποτέ εις αμαρτία. Αλλά και αν κανείς αμαρτήσει εξ αδυναμίας, δεν πρέπει να απελπιστεί. Έχομεν μεσίτην και συνήγορον πλησίον του Πατρός, των Ιησούν Χριστών, των δίκαιων και απολύτως αναμάρτητων, ο οποίο δια την αναμαρτησία και αγιότητά του, έχει παρησία προς τον Θεό. 2. Κι ο Ιησούς αυτός είναι θύμα, που με το αίμα του εξηλώνει τον Θεόν για της αμαρτίας μας, και όχι μόνο για της ειδικά μα αμαρτίας, αλλά και για της αμαρτίας όλου του κόσμου, ο οποίο αρκεί να πιστεύσει και θα συγχωρηθεί. 3. Αλλά για να γίνει μεσίτης μας και αρχιερεύς μας ο Χριστός, πρέπει να τον αναγνωρίζουμε τον και να έλθουμε νηστενή σχέση με Αυτόν. Με αυτό δε και μόνον μανθάνομαι και πληροφορούμεθα ότι έχουμε στενή γνωριμία και σχέση με τον Χριστόν εάν τηρούμε τα συντολά του. 4. Εκείνο που λέγει: Ευρίσκομαι στενή γνωριμία και οικειότητα με αυτόν και συγχρόνω δεν τηρεί τα συντολά του, είναι ψεύστης και δεν υπάρχει μέσα στον άνθρωπον αυτόν η αλήθεια. 5. Ει εκείνον όμω που τηρεί τον λόγο αυτό του Χριστού, Αληθώς ανεπτύχθη τέλειων βαθμών ή προς τον Θεόν αγάπη. Με αυτό γνωρίζομαι ότι είμαι θανωμένη με Αυτόν. 6. Εκείνος που λέγει ότι μένει και ζει εν το Χριστό ως εισάλλην πνευματικήν ατμόσφαιραν, έχει υποχρέωση καθώς εκείνος ο και συμπεριεφέρθη, έτσι και αυτός να συμπεριφέρεται και να ζει.